Η Εισαγωγή στην Καθολική Επιστολή Ιακώβου, σελίδα 909. Ιάκωβος ο Αδελφό Θεός, ο συγγράψας στην Επιστολή Τάφτην, διακρίνεται τόσο του Ιακώβου, του Ιού του Ζεβεδαίου και αδελφού του Ευαγγελιστού Ιωάννου, όσον και του Ιακώβου του Μικρού, του Ιού του Αλφαίου. Αμφότεροι οι δύο ούτε Ιάκωβοι υπήρξαν Απόστολοι εκ των 12. Ενώ ο αδελφό Θεός, στον κύκλο των μαθητών μετά την Ανάσταση του Κυρίου, εχρημάτισε πρώτος τον Ιεροσολίμον επίσκοπος, διακριθής δε και μεταξύ των Αποστόλων, εθεωρείτο μετά του Πέτρου και του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ως ή των στήλων της πρώτης εκκλησίας. Καλείται δε αδελφό Θεός, διότι κατά την επικρατεστέρα γνώμη μετά των άλλων νομιζομένων αδελφών του Χριστού ή το ιός του μνήστορος Ιωσήφ εκ γυναικός μετά της οποίας είχε συζευχθεί ούτω πριν ήμνηστευθεί την αυπάρθενων Θεοτόκων. Ασκητικός την δίαιταν είχε να τα γόνατα αυτού δίκιν καμίλου διότι συνεχώς προσήφιε το γονιπετής προσκυνών το Θεό και τούμενος άφεση το λαό. Διαδέ την υπερβολή τη δικαιοσύνη, εκαλεί ο δίκαιο. Ο λίγων πρώτη πολιορκία των Ιερουσαλήμων, οι απιστήσαντε Ιουδαίοι ελιθοβόλησαν αυτόν, η μηθανή Δόντα απετελείωσε τούτον γνωφεύστη διαπλήγματο Ισχυρού, οπερκατέφερε κατά τη κεφαλή του Διαξήλου. Την επιστολή του Οθείο Ιάκοβο απίφθινεν εξ Ιερουσαλήμων προ τα σ' 12 φυλάστα εν τη Διασπορά ήτη προ του αναταέθνη Ξιουδαίων Χριστιανού πιθανότατα πρώτης αποστολική Συνόδου το 50 μετά χριστών.